101,5 FM στέρεο Πιλάτη κυρίες και κύριοι Ωραία η κουμπή έχουν ειδήσει έχουν, σχόλια έχουν Τραγούδια έχουν Πειράστη κυρίες και κύριοι Τώρα και στην πόλη σα η καλύτερη η κουμπή Πάρε στον τυχού και δεν θα χάσει Καθαρίζω υπόγεια Καθαρίζω ανόγεια Κι κόμματα καθαρίζω κερία μου στον τύχο, τώρα και στη γειτονιά σας, τειράστιοι κυρίες και κύριοι, κράδιου έχουν, η τυρνετ έχουν, η τελέφωνο έχουν, ένα εκπομπή, τώρα ένα κυό κρεμμύδια. Στον τύχο, η καλύτερη εκπομπή της ανθρωπότητας. Κυρίε μου και κύριοι καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στην καλύτερη εκπομπή της ανθρωπότητας right Καλώς ήρθατε λοιπόν στον τοίχο Εδώ είμαστε 2 ε, Έκτου του Σωτηρίου 2.15 Τσάκα τσάκα πέρασε ο, ο Μάιος right Και μας έφτασε ο Ιούνιος Ο εμπρός βήματα Χ mm -hmm. Να τον προεποντήσουμε Με το ΣΥΡΙΖΑ στην εξοχή yeah, not... Λοιπόν που λες, ε, Ελληνάρα μου yeah. Ο Γιάννη Λαζάρου είμαι. Αν δεν με, με ξεχάσατε, γιατί χτες είχαμε αργίε και, και τηλέφωνο έχω: 2681-4060. 2681-4060 για να μα πείτε τα ωραία σα και να καλημερίσουμε όλου του Καλούς φίλου οι οποίοι και από αέρος-αέρος αλλά και μέσω Ιερού Ιντερνεδίου μας κάνουν την τιμή να συντονίζονται και να ακούνε αυτή την εκπομπή από Θεσσαλονίκη, από Αλεξανδρούπολη από Βέρια, Νάουσα, από το Λεμαΐδα, στην Εμεά, στη στη στην Κρήτη με τη Λίνη στο Πύρμιχαμ στην Άνω Κυψέλη και στον Γκίζη, καλή σας μέρα και στην παρέα ε, η οποία εκεί μαζεύεστε και ακούτε να καλά πάντοτε όπως όλοι δηλαδή και να τι παλεύουμε τι άλλο να κάνουμε δηλαδή δεν υπάρχει άλλη Φαντα... κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα αυτή την εβδομάδα όπως όλοι θα διαπιστώσατε εβόγγιξε η Ελλάς πραγματικά δηλαδή διότι είχε ένα σοβαρό πρόβλημα Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ε τώρα να μην μπούμε τα τετριμένα: άνθρωποι πεθαίνουν, άνθρωποι δεν έχουν το επόμενο δευτερόλεπτο. άνθρωποι. το μεροκάμα δεν υφίσταται πια ως, ούτε ω ως έννοια στην ε, χώρα αυτή. Λοιπόν, να μην πούμε τα τετριμένα, να πούμε γιατί, ποια είναι τα προβλήματα τη Ελλάδα. Εκτό του, ε, του, του ότι αν φύγαν οι ραγάδε από την κοιλιά τη Μενεγάκη για την τελευταία γένα, όπου είχαμε μεγάλη αγωνία, η αγωνία λοιπόν αυτή τη εβδομάδα ήταν με την Παναρίτη. Βόντιξε η Ελλάδα, σου λέω, και όλα αυτά γιατί, γιατί οι ΣΥΡΕΖΕΙ ανακάλυψαν ότι θα τη στείλει, λέει, ο Βαρουφάκη στην Παναρίτη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ξεσηκώθηκαν μεγάλε με μπροστάριδε εκεί Τους καπετανέως κάτι καπετανέως του ΣΥΡΙΖΑ. Και βαστάτε τουρκικά, τάλογα Και μην είναι καμιά πεντακοσαριά να πάρω το γιανταγάνη μου, καπετάνιο. Και έγινε η Ελλάδα, υπέφερε, σου λέω. Είχε σοβαρό πρόβλημα. Κυρία μου και κυριέ μου, φυσικά δόλος ενδιέφερε ή ένιαξε όλους αυτούς οι οποίοι αντέδρασαν για τον διορισμό Παναρίτη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η επαναφορά της κυρίας αυτής μέσω βαρουφάκι για να σε ξανασώσει ενώ είχε, την είχε, σου την είχε μοστράρει το σύστημα μέσω Παπανδρέου λοιπόν εκείνη την εποχή που είχε δηλώσει αν θυμόσαστε εγώ δεν αισθάνομαι Ελληνής αλλά Αμερικανή. Λοιπόν και ε, Το ίδιο το σύστημα Στην ξανάφερε Μέσω του ΣΥΡΙΖΑ Μέσω του κυρίου Βαρουφάκεως Το θέμα λοιπόν είναι ότι τόσο καιρό Δεν τους ένοιαζε η Παναρίτη του ΣΥΡΙΖΕΟΣ Σκόθηκαν μεγάλη να έγινε επανάσταση Σου λέω Ο αντρότσο πηρε τα άρματα Γιατί όλα αυτά Διότι ο Βαρουφάκη ως διορισμένο παιδί του συστήματος ε, το σύστημα του ζήτησε το δικό του παιδί στο διεθνέ Ομεσματικό Ταμείο και δεν έκανε τίποτα άλλο από να εκτελέσει τι εντολές. Και ξεσηκώθηκαν οι αντάρτες μεγάλε. Λες και το σύστημα δεν έχει εναλλακτικές λύσεις πέρα από την Παναρίτη αλλά το πρόβλημα μεγάλε είναι ότι τόσο καιρό δεν πήρατε χαμπάρι ότι η Παναρίτη ήταν και στην αριστερή κυβέρνηση να με ξανασώσει μη είχε σώσει εμένα δηλαδή μιλάμε μεγάλε μ είχε σώσει δηλαδή το τελευταίο δευτερόλεπτο <Ρα> επί παπαντρέα και την ξανάφερω Τσίπρας πάλι μέσω βαρουφάκι φυσικά <Ρα> για να με ξανασώσει <Ρα> και ευτυχώς μεγάλε το πρόβλημα της Ελλάδας λύθη διότι οι εντολές από το σύστημα ήταν κάνε πίσω πέσω ότι δεν πάω και τα λιμάνια έχουμε άλλα παιδιά να βάλουμε εκεί αυτά συμβαίνουν κυρία μου και κύριέ μου μέσα στην μεγάλη αγωνία, αν θα συμφωνήσουν τελικά με τα προγράμματα, ξέρω εγώ, και τις λίστες που φτιάχνει ο Τσίπρας η Ουγροπέη Συμμαχή Σου, αν τελικά θα υπογράψουν, αν, αν, αν, αν, παρένθεση. Και όλα αυτά για να πάρουν ένα ποσό χρημάτων, να πληρώσουν ένα, δυο μήνες, συντάξεις και μισθούς και μετά, που και από την αρχή... Πρέπει να βαρέθηκε ουσιαστικά το ζεί αυτό το έργο 6 χρόνια τώρα. 6 χρόνια το ζεις αυτό το έργο. Και βέβαια εκείνο το οποίο μεγαλώνει σε αυτή τη χώρα είναι απλά η κοινωνική αναλγησία, ο φιλοτομαρισμός και η τσογλανιά, για να το πούμε έτσι απλά. Απλά, απλότατα, απλούστερα. Πώς να το πούμε αλλιώς, για να καταλαβαίνομαστε μεταξύ μας. Ο τηλέφωνο δουλεύει, δεν... Το τζέκαρα τώρα λοιπόν, λες. Εκείνο το οποίο προοδεύει στην Ελλάδα Εκτός βέβαια από την ελπίδα Την αξιοπρέπεια Την ανάπτυξη Είναι η τσογλανιά Ο φιλοτομαρισμός Όλο αυτό το πράγμα η κοινωνική αναλυσία. Πού θα φτάσει Α έχει ωραίο έργο Ως προφίτες Διότι δεν ζηλώσαμε την δόξα του Αγίου Παϊσίου Απλά κοιτάς γύρω σου Και βλέπεις τι θα γίνει αύριο η επόμενη μέρα μετά τα συμπογραφάς Σας περιμένει Είναι η σειρά σας Οπότε Αναμείνατε Στο ακουστικό σας Κυρία μου και κυρία μου ε, κουραστική να γίνουμε Να επαναλάβουμε Το μεροκάματο Μεροκάματο, η λέξη, η έννοια Δεν υφίσταται Σε αυτή τη χώρα πια Δεν υφίσταται το μαρτύριο όσων έχουν απομείνει στον ιδιωτικό τομέα με δουλειά το μαρτύριο μεγαλώνει μέρα με τη μέρα με μισθούς οι οποίοι συμφωνούνται κάτω από το τραπέζι και οι οποίοι δίδονται άιντε μία φορά το τρίμηνο το τετράμηνο, το πεντάμηνο, το εξάμηνο αν δίδονται παρόλα αυτά όμως η αγωνία των κυβερνώντων είναι αν θα υπογράψουν να υπογράψουν τί, τι τα καινούργια κόλπα έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου έχουμε προσέξτε να ρίξουμε μια ματιά στο θείασο εντόπιο και ευρωπαϊκό να δούμε το ποιες είναι οι τελευταίες του ε, παραστάσεις πριν μια εβδομάδα θα θυμόσαστε το είχαμε παρουσιάσει και από εδώ ο αντικαγγελάριος της Γερμανίας δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι δύο ταχυτήτων των αναπτυγμένων χωρών και των πιο αργών χωρών. Εμείς είμαστε στις πιο αργές χώρες. Αργά τα βόδια περπατούν και πού και πού μου γκρίζουν. Είμαστε εμείς. Παρακαλώ. Καλώς το. <σχελίου> έλα ρε τι κάνεις. <σχελίου> Καλή συμφωνία, καλά όλα. Να είσαι καλά. <σχελίου> Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργη μου, για χαρά, για. Ο φίλο μα ο Γιώργης από τον ΕΜΕΑ πρέ, από την ΕΜΕΑ εκεί και από τον ΕΜΕΑ πρέ, τα πήρε όλα βάρα, Καλό μήνα, καλή συμφωνία. Τι καλή συμφωνία. Καλή συμφωνία, η συμφωνία θα είναι καλή. Δεν μπορεί να μην είναι καλή η συμφωνία. Τι σου λέγα λοιπόν, Μεγάλε, εσύ λοιπόν, Μεγάλε, ω Έλλην, είσαι στι αργές χώρε. Δηλαδή, είσαι αργά, τα βόδια περπατούν και πού και πού μου γκρίζουν. Mm. Το βόδι ήταν αυτό. Ο Τσίπρας λοιπόν Ο πρωθυπουργός σου Έγραψε ένα άρθρο Στη Λεμόντ Αμ τι είναι ο Τσίπρας Σαν εμένα να γράφω στον τοίχο Που γράφω εκεί Ένα δυο αρφράκια Ο Τσίπρας γράφει στη Λεμόντ ρε μεγάλε Διότι ο Τσίπρας Είναι ο πολέμαρχος Ξανά κάποια άλλα σύμπαντα Συνουσιάστηκαν Και γέννηκε και ο Τσίπρας Εκτός από άλλους αυτοί οι πολέμαρχοι όταν συνοσιάζονται τα σύμπαντα έχουν μια κοψιά. Δεν ξέρω αν το, το πρόσεξε, Είναι γύρω στο 1:58 ε. Είναι, έχουν μια κοψιά. Επειδή τα σύμπαντα μεταξύ του καταλαβαίνει, βγάζουν τα μάτια του, δεν μένει χώρο για να γίνουν οι πολέμαρχοι οι κανονικοί άντρε. <ΛΣ1> Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, να φύγουμε από τον πολέμαρχο. Όχι, να φύγουμε, να μείνουμε στον πολέμαρχο. Ο πολέμαρχο λοιπόν έγραψε ένα άρθρο στη γαλλική Λεμούντ και τι μας γράφει σας παρακαλώ καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι δείξτε λίγο <χω> ενδιαφέρον προσέξτε το υπάρχει γράφει ο πολέμαρχος στρατηγική η Ευρώπη να κινείται με δύο ταχύτητες Όπα, πριν μια εβδομάδα στο πάντη όπου ο σκληρός πυρήνας θα θέτει σκληρούς κανόνες λιτότητας και προσαρμογής και θα διορίζει υπερυπουργό οικονομικών τη Ευρωζώνης με απεριόριστη εξουσία με τη δυνατότητα να απορρίπτει ακόμη και προπολογισμού κυρίαρχων κρατών. Ποια είναι, ποιο είναι το κυρίαρχα κράτη, εμεί αναρωτιόμαστε τώρα. Κάποιοι, μα ενημερώνει μέσω του άρθρου του Οβολέμαρχο, θέλουν να αποδεχτούμε να διορίζονται υπουργοί και πρωθυπουργοί από του θεσμού <ΣΣΣ> και οι πολίτε να αποστερούνται από το δικαίωμα του εκλέγην μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματο. Ευχαριστούμε που επιτέλους μας είπατε τι μας περιμένει Υπό Τσίπρας το άρθρο Όχι ευχαριστούμε λέμε εμείς Που μας είπε ο Τσίπρας τι μας περιμένει Το θέμα είναι το εξής Αυτά όλα μεγάλε Εδώ και τρία χρόνια, τέσσερα αν δεν απατώμε Στα Σταδιεμήνησαν Ο Σούλτ, αν θυμάμαι εκείνη την εποχή Και η κυρία Μέρκελ Σου είπανε τι ακριβώς θα γίνει Φυσικά δεν έδιδε. Σημασία όπως δεν δίνεις και τώρα διότι 1500 εισή και 1300 ειγνέκα Καταλαβαίνεις πού αλλού να δώσεις σημασία Όπως βλέπεις λοιπόν Αυτά τα θέματα στα λέει ο Τσίπρας ότι τα ζητάει η Ευρώπη Και το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής Εσύ τι πας να υπογράψεις Ποια είναι η αγωνία σου δηλαδή για να υπογράψεις <Τι> Ποια είναι η αγωνία σου να υπογράψεις Στη κυβέρνησή σου τον οπαδών σου τον βολεμένο σου του στρατού σου ποια είναι η αγωνία σου να υπογράψεις τι καλό. Ευχαριστώ. We'll Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε τηλεαγροαντά μου Υποκλίνομαι στις παρατηρήσεις σας Είστε γατόπαρδος <Κι> Προσέξτε τώρα σας παρακαλώ παραμολιδώστε μου Όλοι λίγο τη σημασία Και σε μένα το καημένο που είμαι παραπονεμένο Έχω μια ποιητική διάθεση σήμερα Λοιπόν ποιο είναι ο σκληρό πυρήνα Που μας λέει ο κύριος Τσίπρας της Ευρώπη Είναι η Γερμανία Με τον κολαούζο τη, Τη Γαλλία Δηλαδή η Μέρκελ με τον Ολάν. Παρακαλώ. Καλό το κορίτσι, πιο καλοκαίρι, πιο καλό μήνα και πιο καλό καλοκαίρι Μου είπε και ο Γιώργος από την ημέα και καλή συμφωνία Σε παρακαλώ πολύ, κοίτανο ο Μέγα Σε παρακαλώ Σε παρακαλώ τώρα ο άνθρωπος Δηλαδή αν ήταν Μεγαλέξανδρος θα και φτάσει στη Σελήνη Μα εγώ έχω γίνει 300 κιλά από την ελπίδα <Τι> <Σε> παρακαλώ <Τι> <Έλα. Τι> Καλώ <Τι> σου, γεια <Τι> σου Ελένη μου Καλή σου μέρα Ελένη μου Η Ελένη παρατηρεί μα τι στρατηγικές σου Το Μεγαλέξανδρος, Ποιος Μεγαλέξανδρος ερε, Ελένη. Ποιο Μεγαλέξανδρος ρε Ελένη Τι ήταν ο Μεγαλέξανδρος μπροστά στον Τζίπρα Εδώ το Μεγαλέξανδρο Ξέρουμε ότι τον γέννησε η Ολυμπιάς Παρεπιπτόντος πατριώτησα έτσι Ο Μεγαλέξανδρος πατριώτης τον γέννησε ένα, μια αθνητή η Ολυμπιάς. Εδώ του τον σου λέω: Συγκρούστηκαν τα σύμπαντα, δεν με καταλαβαίνει. Έκαναν τα σύμπαντα, έκαναν, Και έγινε όπω έγινε και ο άλλο ο πολέμμα. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Ποιοι είναι οι σκληροί πυρήνε τη Ευρώπη. Είναι η κυρία Μέρκελ, η Γερμανία δηλαδή, με τον κολαούζο, αυτή τη δημοκρατία τη πλάκα που αποκαλείται Γαλλική Δημοκρατία. Και με ποιου συνομιλεί κάθε μέρα ο κύριο Τσίπρα ω αργή χώρα. Ω πιο αργή χώρα, με αυτού δεν συνομιλεί. Πάλι χτες προχτέ είχαν τηλεδιάσκεψη, πώ το λένε, κύριε Μέρκελ, Τσίπρα Ολάντ και Μέρκελ. Και λέει ο Τσίπρας προσέξτε τώρα, οι θεσμοί λέει κάποιοι θέλουν να αποθεχτούμε να διορίζονται υπουργοί και πρωθυπουργοί από του θεσμού. Προσέξτε κυρία μου και κυρία μου, ποιο του έκανε του φαγεί θεσμού. Σα ρωτάω, ποιο του έκανε του φαγεί θεσμού. Την Τρόικα, τα Μπράσελ Group Ποιος τα έκανε θεσμούς Ποιος τα έκανε θεσμούς Μήπως μπορεί να μου απαντήσει ένας Μα ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του φυσικά είναι, είναι, είναι παράνοια Είναι παράκρουση Είναι το παράλογον Αλλά στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια Το παράλογον είναι αυτό το οποίο μας κυβερνά Ορίστε Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Ρωτάει ένας τηλεακροατής εδώ πέρα. Ο κύριος Τσίπας καταλαβαίνει ότι ε, τα μέρη της Τρόικας που λέγονται Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν θα μπορούσαν ποτέ να διορίσουν εάν δεν γινόταν θεσμοί. Ε, κοίταξε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει ο ίδιος. Πάντως την εντολή την εκτέλεσε κανονικά. 110% έδωσε και παραπάνω από τι δυνάμει είναι παράκοψη είναι παράλογο, είναι τρέλα πως να στο πω, είναι τρέλα ζούνε στους τους μισθούς, μέσα στους παχιλούς τους μιστούς, μέσα στη ρεμούλα, μέσα σε αυτή την κοινωνική αναλγησία και δεν δίνουν δεκαράκι τσακιστό για τον λαό που συνεχίζει να σφάζεται, παρά μόνο μεγάλες κουβέντες, άρθρα τα οποία είναι ε, υπαγορευμένα από τα αφεντικά τους στη Λεμόντ Ταξιδάκια στην Αμερική, στα Four seasons, ε, στους χορούς, στο μόναχο που πηγαίνει ο Κοντζιάς να τραγουδήσει έναν το χελιδόνεν, να χορεύει αγκαλιά με τον Τούρκο, μιλάμε για μια κυβέρνηση παράτα, οπερέτα, κλόουν, όχι κλόουν με την έννοια του αυτούς που βγάζουν μεροκάματο. Μιλάμε, σε αυτή, μιλάμε για, θεατρι, για επιθεώρηση, αναβίωσε η παλιά καλή επιθεώρηση. Κατάλαβες Μιγάλε Η Παλιά καλή επιθεώρηση εντάξει, Σχήμα λόγου Μη με πάρεις από τα μούτρα Μας δουλεύουν κανονικά Μας έχουν τρελάνει Και είμαστε πάρα πολύ λίγοι Για να αντιδράσουμε Διότι οι ορδές του στρατού τους Οι πληρωμένες ορδές του στρατού τους Οι ξενόδουλες και ευρώδουλες Ορδές του στρατού τους Είναι εκεί για το μισθό Και για το, το, το, το σιόντοξ Ναι ναι ναι ναι... Ναι ναι ναι ναι... Δεν έχει σημασία... Σημασία έχει το τα λέει Τσίπρας φίλε μου... Γιατί μου λέει ότι φίλος τηλεκροαντής... Πριν μια εβδομάδα έβριζε... Ο ίδιος ο Τσίπρας τις κακές Κασάνδρες... Λέγοντας αυτά τα οποία... Έλεγαν πριν μια εβδομάδα... Οι κακές κατά τον κύριο Τσίπρα Κασάνδρες... Σήμερα έρχεται ο ίδιος και τα γράφει στη λεμόν... Μεγάλη είναι ό,τι λένε είναι είναι αριστερό, είναι πατριωτικό. Θα, όχι θα σου βαφτίσουν τη λαχανίδα κρέας Λοιπόν και Από εκεί και πέρα Ο στρατός τους ο οποίος είναι έσχιστος Είναι χειρότερος Από το πασοκομάγαζο των τελευταίων 30-40 χρόνων Για πολλούς λόγους Θα έρθει να σε καταπιεί Να σου ξεσκίσει τις σάρκες Έχουν το χρήμα Έχουν το μένος Και έχουν και το άθλιο μυαλό Να στείλουν όλα αυτά που στείλουν Πάντω κυρία μου και κυρία μου Εσύ πάντως αν βγάζεις άκρη Με αυτές τις ιστορίες Που σου είπα πριν λίγο Που έκανε ο Δελικαγγελάριος Και ο κύριος Τσίπρας Με το άρθρο του στη Λεμόντ Τίναξέ μου ένα τηλέφωνο Και πες μου τα δικά σου Διότι κυρία μου και κυρία μου φτάσαμε στο σημείο Να έχουν μοναδική κόκκινη γραμμή Επειδή αυτό το πανηγύρι Αυτό το Αφή την καραμέλα των κόκκινων γραμμών Την παίξαν την ξαναπέξαν παίξαν Μας έχει καθίσει στο λαιμό σαν η καραμέλα Η μοναδική τους κόκκινους γραμμή λοιπόν Είναι να υπογράψουν τους όρους των δανειστών Μόνο αν πάρουν μέρος των δανεικών Δεν έχουν τίποτα άλλο στο άθλιο μυαλό τους Στο άθλιο πρόκειται για άθλια Αυτά είναι άθλια μυαλά αγαπητέ μου Μπορεί να σου ακούγεται βαριά η κουβέντα Μπορεί να μην καμία αντίρρηση. Σέβομαι την άποψή σου Αλλά μόνο ένα άθλιο μυαλό Κατά την δική μου άποψη Μπορεί να σκέφτεται Ότι μπορεί η ζωή να βγαίνει Μόνο με δανεικά Πρέπει να είσαι άθλιος Να είσαι κοινωνικός απρόφητο Για να έχεις αυτό στο μυαλό σου Οπότε λοιπόν Η μοναδική τους γραμμή μεγάλη Κόκκινη πια Για να υπογράψουν Είναι να πάρουν μέρος των δανεικών Και Περιμένοντας με ώρες αγωνίας πέρασε η Αθήνα Αγωνία Λοιπόν ο Τσίπρας και η παρέα του Λοιπόν για τις συσκέψεις, για τις διαβολέψεις Στο Βερολίνο, στο Μεθόκτημα, μεσάνυχτα Για δανεικά Το να κλείσει τη χώρα, μεγάλε Το να βάλει μπροστά να δουλέψουν χωράφια, βιοτεχνίες και εργοστάσια Το να, να αναζητήσει σε αυτό το λαό ανθρώπου ικανούς να πάνε αυτά στην παγκόσμια αγορά να το πουλήσουν. Να βγάλει. πώ να σου το πω αγγλικά, ρε Αλέξη, για να το καταλάβει, επειδή εσύ και τα benefits δεν ξέρει πώ λέγονται ελληνικά. Να σου το πω λοιπόν να βγάλει profits. Yeah, να βγάλει profits, <Κι> για τη χώρα και να πληρωθούν φόροι, να οικονομήσει, <Κι> να πληρώσει εργαζόμενου, να πληρώσει συντάξει, να πληρώσει μισθού του στρατού σου. <Κι> Όχι. Δεν υπάρχει στο μυαλό του αυτή. Παρακαλώ. Ναι, <Κι> ναι. <Κι> <Κι> <Κι> <Κι> Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν Ευχαριστώ πολύ τηλεκρότη μου Κατάλαβες μεγάλε να, να βγάλεις profit ρε, εσύ, Αλέξη Να βγάλει profit Κατάλαβες μεγάλε Οπότε αφού βγάλεις profit θα Μπορείς ως επιχείρηση κράτος Να πληρώσει τα πάντα Και έτσι η αξιοπρέπειά σου Να είναι Να είναι αξιοπρέπεια Όχι βαμμένη ρόζ αξιοπρέπεια Εξάλλου όπως λένε και οι Αμερικάνοι Εσύ μόνο ένα πράγμα έχει στο μυαλό σου Θα σου το πω πάλι Αμερικάνικα επειδή δεν μπορείς να πεις ελληνικά No money no fuck Το έχει πάρει χαμπάρι Βέβαια εσείς από το πολύ no fuck Καταντήσατε Με τα μυαλά που καταντήσατε Χωμένοι ως κομματόσκυλα Στα κόμματά σας Και φτάσατε στο σημείο να έχετε στα χέρια σας Τη διακυβέρνηση ενός λαού Αλλά τελικά και αυτός ο λαός Μόνο στις φωτογραφίες και στην τηλεόραση έχει φακ γι' αυτό κατάντησε εκεί που κατάντησε, και στο Facebook. Έχω ένα Facebook γουέ, φρόσο μου, και έβαλα φωτογραφία. Είμαι με τον Μίτσου, σμπαραλία και πίνω με τσίπρα και ούζα. Κατάλαβε αγαπητέ μου, no money, φακ. Αυτά λοιπόν με τα άθλια μυαλά. Τελικά, κυρία μου και κυρία μου. Συμφώνησαν οι δανειστές και η κυβέρνηση η Λαοπρόβλητος Για μέτρα να, να σου πάρουν πάλι μέτρα 4 δις ευρώ Για το 2015-2016 Η δίθεν κόκκινη γραμμή Είναι προς το Διεθνές Νομεσματικό Ταμείο Που θέλει μέτρα 7 δις Προσέξτε Πάνε τα συμφωνούν μεταξύ τους Εσύ θα, θα θέλεις 7 ο άλλο θα θέλει 5 Θα καταλήξουμε στα 4 Ενώ ουσιαστικά έπρεπε να πάρουν κανένα μέτρο Για να ευχαριστηθεί η τακτική λοιπόν του Ναστραδίν Χότζα συνεχίζεται. Η τακτική του Ναστραδίν Χότζα συνεχίζεται. Σε μπουκόνο, σε μπουκόνο, σε μπουκόνο σου ξεφορτώνω μια καρφίτσα και νιώθεις ανακοφισμένο. Αυτά είναι. Αυτά συμφώνησαν. 4 δις για 2-15-2-16 και βάλανε λέει οι κόκκινοι γραμμί στο Διεθνές Στομισματικό Ταμείο. Πάλι μα δουλεύουν. Get... Τα μέτρα... Τα μέτρα, προσέξτε, των τουλάχιστον πέντε δις είναι τόσο σίγουρα που έβαλαν τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. ορίστε παρακαλώ. Επίσης. Γεια σου ρε πάνω, ψεψιλή Πώς λέγει οδύτε τώρα. Πώς λέγονται. Πώ λέγονται οι ιδρυσμοί τώρα επισήλθετε, κάποιοι... Απρο... Α, ούτε βόλεμα λέγονται. Να. Α, του έβαλα... Τι κάνει. <συγκλώδη> Α, μάλιστα, εντάξει δεν τη λέγω. <συγκλώδη> ναι. Παντού, έχει κάγκελα παντού. <συγκλώδη> Θένα φορά πας ο το θω. Ο Γλιέτσος πίσω του Ο ο Αρε Γλιάτσου, Ναι. Now you Μου λέει ένα στη με πήρε βάρνα, καταρχάς μου λέει να ρωτήσω. Αν η καγκελαρία λέγεται καγκελαρία επειδή έχει πολλά κάγκελα. Πού να ξέρω, μάλλον ναι, επειδή έχει πολλά κάγκελα. Κάγκελα παντού, what... πολύ γι' ο Τζίμι. Ο Γλιάτζος είπε ότι δεν έχουμε πρώτη φορά, αριστερά, Έχουμε τέταρτη φορά πασό. Τι τέταρτη μεγάλη δεν είναι τέταρτη, είναι σανίπα Πασό <Τι> Είναι πασοκύλα, τα έχουμε ξαναπεί. <Τι> Και το ότι τώρα δεν λέγω, δεν διορίζει ε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ακούτε τις κουβέντες. <Τι> Έβαλε κάποιον σε κάποια θέση, έτσι θα λέμε. Είναι ό,τι μας πούν θα λέμε. Κοίτα να δεις τώρα τι έγινε μεγάλε Τα μέτρα των 5 δις είναι τόσο σίγουρα Προσέξτε Που έβαλαν τον πρόεδρο του εμπορικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου Τον Κορκίδη Και δήλωσε το εξής απίστευτο Σας παρακαλώ δώστε λίγο βάση στην πένια Έστω και μία μέτρια συμφωνία Με βαρύ λογαριασμό μέτρων από 4 έως 5 δις ευρώ Τη διετία 2.15.2.16 Προσέξτε Μπορεί να μην είναι ούτε οι, υποσχόμενοι, ούτε οι αναμενόμενοι αλλά είναι απολύτως απαραίτητη. Ακούτε ωραία. Τόσο για την αγορά και την οικονομία, όσο και την ελληνική κοινωνία. Ακούτε ωραία. Ο Κορκίδης και η παρέα του, αγορά βαφτίζουν το αλισβερίσι που γίνεται με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τους φόρους και η ελληνική κοινωνία βαφτίζει όλους τους αργόμιστους οι οποίοι πληρώνονται αυτή τη στιγμή με γερμανικά ξέρω εγώ λεφτά. Αυτά τα δηλώνει, προσέξτε, ο τώρα. Αυτό υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είναι κατεστραμμένοι εδώ και πέντε χρόνια από τις συμφωνίες με τους δανειστές. Θα μου πει κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες τον ψήφισαν και τον κουρκίδη και τον έκαναν πρόεδρο του εμπορικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου. Για να μην αρχίσουμε όμως να λέμε πώς γένονταν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων εντάξει και ότι πολλοίς κόσμος ο οποίος εργαζόταν και είχε το μυαλό του στη δουλειά τα έγραφε στα παπάρια του πληρώνοντας απλά τα χαράτσια που του βάζαν τα επιμελητήρια καταλαβαίνεις λοιπόν τι είναι οι κορκίδες μεγάλε Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι Ο Κουρκίδη, ναι, αυτό είναι φίλε μου. Αυτό που είπε πριν μια βδομάδα ότι του είχε πει ο Τόμψεν πριν 4 χρόνια ότι είστε Βαλκάνοι και ο μισθό των 400 ευρώ είναι μεγάλο. Και τότε που του το είπε ο Τόμψεν δεν μίλησε. Γιατί να μιλήσει, Ο Κουρκίδη παίζει και αυτό το παιχνίδι που πρέπει να παίξει. Καταλαβαίνετε τι σα λέει τώρα, Το έχετε φαντάζομαι, το έχετε εμπεδώσει, έτσι δεν είναι. Oh, is... Και φυσικά έχουμε το πρώτο βιολί πάντα, τον Μπαβαρότη το δεν είναι τίπα αυτός είναι ο τενόρος της Γερμανίας, το Σόιμπλε ο οποίος μας είπε για μία ακόμη φορά ότι για να βγουν τα νούμερα της συμφωνίας πρέπει να μεταρρυθμιστούν μισθοί συντάξεις εργασιακά και δημόσιος τομέας Μεγάλε, να μείνουμε ο, ο, λίγα δευτερόλεπτα στον κύριο Σόιμπλε γιατί να μην το κάνουμε νομένα άλλωστε να μεταρρυθμιστούν μισθοί συντάξει εργασιακά και δημόσιο τομέα. Εργασιακά, όπω βλέπει, για τον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν. Πραγματικά, όποιο νομίζει ή τα ζει αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να με ενημερώσει και εμένα. Πρέπει λοιπόν να μεταρρυθμιστούν δημόσιο τομέα, μισθοί και συντάξει. Ποιοι μισθοί και συντάξει μείναν, Ε. Για τι συντάξει του ή καθένα, θα Θα του κόψουν το κεφάλι ό,τι ώρα θέλουν χωρί να του ρωτήσουν. Άρα λοιπόν, ποιοι μείναν ουσιαστικά είναι αυτό που σα λέμε τώρα. Σα το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ποιοι μείναν μετά τις τελικές υπογραφές, εσείς. Εσείς. Κυρία μου και κυριέ μου, δεν θα, ξανα... δε θα πούμε για μία ακόμη φορά την κατά τη γνώμη μας, ύποπτη τοποθέτηση του Βαρουφάκη στο Υπουργείο Οικονομικών ασχέτως αν 180.000 ζώα τον ψήφισαν επειδή τον είχε κάνει φίρμα ο Αλαφούζος. Πως είπες να μην λέω ζώα Καλά θα λέω μισκάρια Λοιπόν ο Βαροφάκης προσέξτε τώρα Να μην αναφερθούμε στα προηγούμενα Να αναφερθούμε στις καθημερινές ε, Καραγγιοζιουλοδουλιές που κάνει Εκτελώντας τις διαταγές που έχει από κάπου Τώρα δεν θέλει μνημόνιο μικρής διάρκειας Προσέξτε Θέλει μεγάλης διάρκεια. Και έτσι λοιπόν η Κομισιόν έσυλε κείμενο συμφωνίας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τάπεζα με τον τίτλο Memorandum of Understanding Επειδή αυτό θα σας το μεταφράσει ο Τσίπρας να σας πω και εγώ στην ελληνική μεταφράζεται ως μνημόνιο κατανόησης κατάλαβες μεγάλε μας κατανόησαν και μας παίρνουν τα μέτρα για πολλά πολλά χρόνια κάθε ώρα που περνάει Κάθε μέρα που περνάει οι κινήσεις ειδικά τύπων σαν του Βαρουφάκη σου δεικνύουν καθαρά ότι είναι τοποθετημένοι σε αυτούς οι οποίοι είναι τοποθετημένοι για να κάνουν κάποιες δουλειές γιατί ας πάρουμε την περίπτωση Τσίπρα τώρα ο οποίος ως αρχηγός ενός κόμματο, το οποίο είναι εξουσία αυτή τη στιγμή δεν είχε την, ε, την εξουσία να πει στον Βαρουφάκη ποια παναρίτερε; ρε ας τα να... Δεν είχε ούτε αυτή την εξουσία διότι δεν φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας θα αποδεχόταν το διορισμό της Παναρήτη από τον Βαρουφάκη όχι δεν μιλάμε για τώρα για το Διεθνές νομισματικό Ταμείο αλλά και την είσοδό της να, ως συμβούλου του Βαρουφάκη να βοηθήσει και την αριστερή κυβέρνηση αφού βοήθησε τη σοσιαλιστική. Του, Αντρέα, του, του... του Γεωργίου Παπαντρέα δηλώνοντας η κυρία όπως είπαμε πριν ότι δεν αισθάνομαι ελληνής αλλά Αμερικανή. κατάλαβες μεγάλε μας τα παίρνουν για πολλά, μέτρα τα χρο... για πολλά χρόνια τα μέτρα μνημόνιο κατανόησης <Το> διότι ο Βαρουφάκη δεν θέλει μικρή διάρκειας μνημόνιο <Το> θέλει μεγάλη διάρκεια. <Το> πως είναι ρε παιδί μου το γάλα λοιπόν που κρατάει μήνες το... στο βαζάκι Θέλει τέτοιο, αλλά εκείνο το οποίο, ξεχνάει ο κύριο Βαρουφάκη, μια και αναφέρθηκα στο γάλα, σα το είχα πει και χρόνια πριν, ότι στι μοναδικέ χώρε που κυκλοφορεί αυτό το γάλα είναι η Ελλάδα και η Αφρική, εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει τέτοιο γάλα σε πολιτισμένε κοινωνίε. Και φυσικά, αφού κυκλοφορεί αυτό το γάλα στο κουτί, γιατί να μη θέλει και μακράς άρχια γάλα ο βαρουφάκη να σε σώσει μεγάλη. Παρακαλώ. Μου λέει φίλος τη τηλεκροατής κοίταξε μου λέει Τι λεπτομέρειες Δεν βάλαν agreement Δηλαδή συμφωνία Βάλαν μνημόνιο Κατάλαβες Είναι άλλο η συμφωνία Άλλο το μνημόνιο Ε φίλε τι να κάνουμε τώρα Αλλά όμως μεγάλη Μην μου αν Όσο έχεις τον πλατφόρμα Τον άνθρωπο της αριστεράς Της αριστεράς της αριστεράς Φαντάζομαι ότι τα καινούργια αναχώματα είναι μπροστά Έστειλε τηλεσύγραφο Η συμφωνία συμβατεί με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Η καθόλου συμφωνία Α, πα, πα, πα, πα. Μαρία, μέρα με τη μέρα δικαιώνεσαι Σε εκείνο που έγραψες πριν καιρό Για τη δημιουργία των νέων αναχωμάτων Η δική μου απορία είναι τι τα χρειάζονται Τα νέα αναχώματα αφού ότι όπως θα βαρέσουν στο... στην πλειοψηφία των ευτυχισμένων Ελλήνων, ότι τα να τους βαρέσουν, αυτό θα χορέψουν. Άσχετα αν οι φίλοι μου στην Ανοκυψέλη, όπως μου στελεχτές ένα μήνυμα, δεν έχουν να πάνε μέχρι το περίπτερο. Κατάλαβες? Τι, <Τι> να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι κλεισμένοι στα διαμερίσματα με συντάξει οι οποίε δεν θα υπάρχουν αύριο. Παρακαλώ. <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> Τι να γίνει βέβαια. Τι Τι θα τίποτα Εντάξει Αγαπητέ μου Εγώ θα σου επαναλαμβάνω Θα το επαναλάβω Είμαστε τόσο εκμαυλισμένοι Που δεν πρόκειται να γίνει τίποτα Ο γέρος που δεν θα έχει ασπιρίνη, Θα καθίσει να πεθάνει Αυτός που δεν θα, θα έχει γάζα στον Ευαγγελισμό Θα σαλτάρει από τον όροφο Και όλοι θα, απο, έχουμε αποδεχθεί αυτή τη σαπίλα την έχουμε αποδεχθεί αυτή τη σαπίλα αυτή την κατάδια και αντίθετα κάποιοι που αντιδρούν θα σκάσουν πιο γρήγορα αυτή η κοινωνική αναλγησία έτσι θα τραβήξει μην Μισκά, μη μη σκάς καταλαβαίνεις πως το λέω όπως είπαμε τέλειωσε και το θεατράκι με την Παναρίτη δεν θέλει διότι αντέδρασαν όπως είπαμε 40 αντάρτες Του ΣΥΡΙΖΑ Οι οποίοι όταν την έφερνε ο Βαρουφάκης Δεν δεν, δεν, πήραν, δεν, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι τότε Ήταν στον αγώνα Ήταν όξο από την έρθ, ναι Λοιπόν προσέξτε Σας παρακαλώ πολύ θέλω να με προσέξτε Σας έχω ξαναπεί για την Κοντζίτα που, που γυρνάει στην Ευρώπη Και χορεύει Χωρίστε τι Τι να ρωτήσω, πάλι τα ίδια να ξεκινήσουν την εκπομπή από την αρχή, Ναι, να ξεκινήσουν την αρχή, δηλαδή. Μου λέει ένα τηλεακουρατή εδώ, αν πήγαινε η κυρία Σακοράφα, θα ήταν όλα εντάξει. Η Ελλάδα πρέπει να είναι μέρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι να κάνω, ξεκινήσουν την εκπομπή από την αρχή. Το είπα. Τι να κάνω τώρα, αγαπητέ μου. Φυσικά πρέπει να είναι μέρος του Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου διότι να, τα πούμε, να δει να πούμε τι ότι τι ήρθε ο Τσίπρας και οι, α, οι λεγόμενοι αυτοί οι αριστεροί να κάνουν να ανατρέψουν καμία κατάσταση ήρθαν να διαχειριστούν ως αναχώματα καλύτερα από τους προηγούμενους την κατάσταση ε μην τώρα ε, εντάξει είπαμε μας βαφτίζει τη λαχανίδα κρέας αλλά κάποιοι ε, ξέρουν τη γεύση της λαχανίδας. μην τώρα τα ευτυχισμένα τσογλάνια τα οποία δεν δίνουν στο φράγκο για την κοινωνία με του χορού, τα γλέντια, τα μπάνια και τα τέτοια να πούμε. Λοιπόν, αυτά δεν είναι άνθρωποι αυτά. Αυτά είναι κομματικά σαπρόφητα. Τα έχουμε πάντα να πει. Κοινωνικά σαπρόφητα. Θέλω να μου δώσει λίγο όμω σημασία. Ο Κοντζίτας λοιπόν, Το ξέρει, τον έξι υπουργό εξωτερικών. Για τον Κοντζιά μιλάω. Ο οποίο κάνει διεθνή καριέρα στο τραγούδι. Στην Τουρκία, στη Γερμανία κτλ. Προσέξτε τώρα Έκατσε σε ένα τηλεοπτικό τραπέζι Αυτό δεν, δεν υπάρχει στην Ελλάδα Είναι όλο στο εξωτερικό Όπου χορεύει Δεν είναι συνεντεύξεις Εκεί στη Γερμανία λοιπόν Τον ρωτάει ένας δημοσιογράφο, Αν η Ελλάδα Να παραμείνει στην Ευρώπη. Και προσέξτε σας παρακαλώ Τι απάντησε ο Έλληνα υπουργό. Είναι Έλληνα και υπουργό αυτός Επί των εξωτερικών Προσέξτε τι απάντησε «Ξέρετε από πού προέρχεται το όνομα Ευρώπη», είπε ο Ο Δίας κατέβηκε από τον Όλυμπο και πήγε στη Λιβύη. Εκεί συνάντησε μια όμορφη γυναίκα την Ευρώπη. Την ερωτεύτηκε, μεταμορφώθηκε σε τάβρο και τη μετέφερε στην Κρήτη. Ποιο είναι το επιμήθειο? Πρόκειται για μια αντιρατζιστική ιστορία. Η πιο όμορφη γυναίκα που μπόρεσε να βρει ο Δία δεν ήταν στην Ευρώπη αλλά στην Αφρική και δεύτερον πως είναι δυνατόν να υπάρχει Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα χωρίς αυτή την όμορφη γυναίκα του Δία ακούτε ποιον έχετε υπουργό ε Άι, παρατήστε με και εσείς ε Άι, παρατήστε με και εσείς οπότε καλά κάνει και δηλαδή, κοντζιά τραγούδα και χόρευε μεγάλε γιατί όταν μιλάς Ξεφτιλίζεις και την ανθρώπινη υπόσταση, ειδικά την πραγματική ελληνική. Κατάλαβες, μεγάλε, είναι δυνατόν να υπάρχει η Ευρώπη χωρί την Ελλάδα, χωρί αυτή την όμορφη γυναίκα του Δία. Διότι ήταν. πρόσεξε. Η μυθολογία τη Ελλάδα, μεγάλε, ήταν αντιρατσιστική. Τη βρήκε στη Λιβύη. Δηλαδή η Ευρώπη ήταν και λίγο μπλε μαρέν, δηλαδή λίγο μαυρούλα. Καταλαβαίνει τι λέει ο άνθρωπο δημόσια. Ε, αυτοί λοιπόν κυκλοφορούν ελεύθερα μεγάλε και ο φούρναρης για 500 ευρώ πρόστιμο που είχε φάει τον 90 τόσο και έγινε σήμερα 1000 ευρώ πάνε και το συλλαμβάνουν. Αυτοί κυκλοφορούν ελεύθεροι μιλάμε. Και κυκλοφορούν, δηλαδή δεν φτάνει εξεφτήλα που υφιστάμεθα. Καθημερινά από του συμμάχους όλο αυτό που μας έχουν πάνε σβάρνα έχουμε και τους εντόπιους οι οποίοι κυκλοφορούν ανά τον κόσμο και λένε τι πα ριές τους. Αν ιστορία μεγάλη Είναι δυνατόν να υπάρχει η Ελλάδα, η ε, Ευρώπη χωρίς Ελλάδα, χωρί την όμορφη γυναίκα του Δία. Tommy. Το ρόλο του Δία ποιος τον παίζει τώρα του επιβίτορα, κοτζιά, ο κοτζίτα, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, ναι, ναι. Ναι, ναι. ναι, εκείνο που αποκρύπτει ο Κοντζιάς μου λέει Εδώ τη Λακροατής Είναι ο διάλογος που διενύφθη Μεταξύ Ευρώπης και Δία Όταν τη βρήκε κάτω στη Λιβύη Ήτανε, την, Αυτή την είχε στο Γκαντάφι Στο Χαρέμι Λοιπόν και τη βρίσκε ο Δία εκεί να πούμε Τώρα μιλάμε για κορμάρα να πούμε Και της λέει Ψεσύ Ευρώπη σου αρέσουν τα ταξίδια ναι, μου αρέσουν. Και τότε να σε πάω έτσι μέχρι την Ευρώπη, κατάλαβες. Και έτσι ήρθε στην Ευρώπη. Παρακαλώ. <μ instalar> Εδώ δεν άκουσες τι. Πριν μια εβδομάδα. Ναι, παιδί μου, πριν μια εβδομάδα σου βγάλαμε την είδηση ότι θα πάει να τραγουδήσει στα Γερμανικά Θεωδωράκη. Πού πήγε λοιπόν, σου είπαμε τότε ότι πήγε εκεί που σπούδασε Στάχαμε είχαμε πει τότε Μουσική Ναι, να σε καλά Μουσική Και σου είχαμε πει, δεν σου είχαμε πει μόνο αυτό Σου είχαμε πει ότι όλοι οι Γερμανοσπουδαγμένοι από τη δεκαετία του 50 και πέρα Δηλαδή αν τους πάρεις ένα, έναν παπούλιδες, το Χατζόπουλους, κοντζιάδε και άλλους πολλούς Είναι σε υψηλέ πάντα πολιτικές θέσεις στην Ελλάδα ε, Τυχαία δεν εγώ, τι είπα εγώ συμβαίνει Τυχαία εντελώς τυχαία Είναι καλέσεις οι Κατάλαβε, Έχουν μόλικο μέσα παντισπάνη Πώς να σου το εξηγήσω Αυτά λοιπόν Και τι είπε είσαι να σε πάω της Ευρώπης ο, ουδίας, Αφού σου αρέσουν τα ταξίδια Τότε θα σε πάω Ξέρεις πως Μέχρι την Ευρώπη Και έτσι λοιπόν η Ευρώπη Γεμάτη χαρά Ήρθε στην Ευρώπη και έτσι που λες ονομάστηκε Ευρώπη και ήταν ποτσμένη η Ευρώπη και όλο χαμόγελα και χαρούλες και βέβαια εκείνο το οποίο δεν μας λέει πια ο Κοντζιάς είναι ότι εμείς οι οποίοι πια είμαι θα παλακίδε του πλακίδε του Γκαντάφι, ποιος θα έρθει σαν το Δία να μας ακουμπήσει στον Τροφαντό μας ξέρεις κατάλαβες μεγάλη αυτόν έχει υπουργό εξωτερικών όπως είχες και πρόεδρο δημοκρατία Στον Παπούλια Όπως ορίστε <Κι> Α μπράβο, μπράβο μπράβο Μπράβο μπράβο μπράβο Ω λέει ένας τηλεκρατής Γι' αυτό ο Βενιζέλος Ως νέος αγάμ <Κι> Κίνησε τον πόλεμο πρώτο Συναντίον της Λιβύης Διότι μας είχαν κλέψει την κοπέλα από τη Λιβύη μας την πήρε αυτός ο κακούργος Ο Δίας και αμίκουλας και αυτό σου δίασε Λέει λοιπόν. λοιπόν, μεγάλε κατάλαβες μεγάλε Αυτά τα καραγγιοζηλίκια that... Καραγγιοζηλίκια σου μιλάω yeah. Δεν Ψάχνεις ίχνο σοβαρότητας Και λογικής Και δεν τη βρίσκεις πουθενά yeah. stay... Μεγάλε να σε ενημερώσω Ότι 8, χι... 8 μήνες Περιμένουν 200.000 άνεργοι Όχι ο Κοντζιάς Ο Κοντζίτας δεν έχει για 34.000 θέσεις εργασίας πενταμίνου κοινοφελού εργασίας σε δήμου. Ήταν θυμόσαστε που είπαν για τις δουλειές κοροϊδεύαν τον κόσμο για αυτά τα πεντάμινα αυτά τα, τα τις, οι, εσχρές ανακαλύψεις του συστήματος τα οποία ονομάζουν εργασία και θα περιμένουν αυτοί άλλους δύο μήνες γιατί διασταυρώνουν τα στοιχεία προσέξτε αν οι άνεργοι είναι εντελώ μπατήριδες ή αν έχουν σπίτι να μείνουν Καταλαβαίνεις που φτάσαμε μεγάλε Ακόμα και αυτή την ελεημοσύνη Που σου δίνουν η αριστερή, Ονομάζοντας εργασία την ξεφτίλα. Αν έχει σπίτι να μείνεις Δεν θα στηδώσουν Και πού να μείνω ρε καραγκιόζι Στο μαντρί που μεγάλωσες εσύ Πού να μείνω Πού ακριβώς να μείνω Πού να μείνω ρε ξεφτήλα Αν δεν μείνω σε ένα σπίτι Λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση μεγάλε Αυτοί οι τύποι οι οποίοι ε, έχουν ε, είναι, είναι μπουκωμένοι, ρε παιδί μου, τα μυαλά του από την αριστερά ακόμα και αυτή την ξεφτίλα η οποία ονομά, την ονόμασαν εργασία Δηλαδή τα πεντάμινα ταλαιπωρούν 200.000 ανθρώπου οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να δουν αν έχουν σπίτι ή όχι. Παρακαλώ. Μια ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβες, μεγάλε, έτσι λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε τηλεφόρα μου. Έτσι λοιπόν. Φτάνουμε στο σημείο να μην έχουν σταματημό οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια με την αριστερά θα της λέμε κάπως αλλιώς αποχώρηση ε, όντως προς ε, συνάντηση με τον δημιουργό του. Δεν yeah. τι λέμε αυτοκτονίες τώρα. Δεν είναι δυνατόν επί ΣΥΡΙΖΑ να αυτοκτονεί ο κόσμος κι όμως κυρία μου και κυρία μου με καραμπίνα αυτοπυροβολήθηκε νεαρός, νεαρός άντρα στη Σιτία της Κρήτης και... Ε, ποιος ήταν ο ε, Σίγουρα αν ρωτήσουμε τον Μπουμπούκο και το Βορύδη Θα μας πούν ερωτικός Εάν ρωτήσουμε κάποιον συριζέο Θα μας πει ότι ένιωσε μια ανάγκη <Ρι> Να του βάλουν εφτερά, να, να γίνει τζάμπο <Ρι> Να γίνει αεροπλάνο Γι' αυτό πήγε και έγινε Άγγελος Της κουλάσεως <Ρι> Η σύμαχή σου Μέσω των Οργάνων τους Των εφημερίδων των μέσων μαζικής εξαθλίωσης και άλλων Όπως η γερμανική Die Welt Στα λένε Απλά δεν θέλεις ποτέ να τα δεις Ο Τσίπρας λοιπόν μας λέει Die Welt η γερμανική Συμβιβάζεται με περικοπές συντάξεων Και ορίων ηλικίας Συνταξιοδότησης Εμείς δεν περιμένουμε Την, Die Welt. την άποψή μα Σας την είπαμε Πού θα πάνε τα πράγματα Διότι δεν είναι ανάγκη να παρακολουθείς Την Die Welt Λοιπόν, αν παρακολουθήσεις τους Έλληνες Εδώ, τους Έλληνες, λέμε ρε παιδί μου τώρα Τους λαγούς, τύπου Ρωμανιά Τύπου βαρουφάκι τι λένε Και πού θα πάνε οι μισθοί Και θα καταλάβεις Και πόσο σύντομα θα γίνουν Δεν χρειάζεται δηλαδή Άκου τους Έλληνες λαγούς Τους Έλληνες, έξει παιδί μου Και θα καταλάβεις που θα πάνε. Στα είπε τόσο για του συντάξει στα είπε ο Ρωμανιάς, όσο και για τους μισθού στα είπε ο λαοπρόβλητο βαρουφάκη. Και έχουμε τώρα φτάνουμε στο σημείο κυρία μου και κυρία μου. Μετά το άρθρο του που έγραψε ε, η, η... η Μλεμόντ, έχει ξέρω εγώ δεν ξέρω πόσο έχει 2-3 εκατομμύρια κυκλοφορία με το που έμαθαν οι Γάλλοι ότι γράφει άρθρο ο Τσίπρας επούλησαν 50 εκατομμύρια ε, αυξήθηκε η κυκλοφορία, δηλαδή. Ούτε ξεβράκο την άβγαινε, πως τη λένε εκεί να πούμε, οι Τζένιφερ Λόμπε. Πώ τη λένε αυτοί να πούμε, Τότια επιτυχία είχε το άρθρο. Έλα όμως που το άρθρο του διάβασαν και οι Σιριζέοι βουλευτέ, όχι στα γαλλικά. Δεν καταλαβαίνει, δεν μιλουν, μιλούν τη γαλλική, μιλούν τη μουσκαρική. Λοιπόν, και τα πήραν στο κρανίο. Και θέλουν εκλογές Αν δεν έχουμε έντιμο συμβιβασμό Προσέξτε μεγάλε Μας λέει ο Φίλης Ο Φίλης είναι με από τις συμπαθιές μου αυτό είναι, είναι γεωμάτο δημοκρατία και... Έχει... Έχει ξεχυλώσει από την αριστερά Δημοκρατία Και αν δεν έχουμε έντιμο συμβιβασμό Εκλογές Εκλογές Εκλογές Κυρία μου και κυρία μου Θα επαναλάβουμε Παίρνοντα αφορμή από αυτό και θα σας επενθυμίσουμε Ότι Αυτά τα κόλπα Που τους λένε με εκλογές και δημοψηφίσματα Τον μοναδικό Που ενισχύουν είναι Ο ευρωπαϊκός Ολοκληρωτισμός του τέταρτου Ράιχ, κανέναν άλλον Και το θέμα είναι απλό Πάλι δεν θα μπορείς να βγάλεις άχνα Αυτοί που βγάζουν άχνα Διότι θα γυρνάει ο Σούλτς Ο Γιούνκερ, η Μέρκελ Ο Σόιμπλε και θα σου λένε σου έδωσα μία ακόμη ευκαιρία Μέσω δημοψηφίσματος ή εκλογών Να με στείλει στο διάλο, Αλλά εσύ με θέλεις ως σύμμαχός σου Η σύνταξή σου Και ο μισθό σου Ουμπεράλες ε. Αυτός είναι ο εθνικός ύμνο Των ανάλγητων Και των κοινωνικών σαπρόφητων Των κοινωνικών σαπρόφητων Μισθός και σύνταξη Ουμπεράλες Τίποτα άλλο Αγαπητέ μου και αγαπητή μου διότι μέρα με τη μέρα θα το διαπιστώνετε κι εσείς η κοινωνική αναλκησία μεγαλώνει ο φιλοτομαρισμός γίνεται καθη, όχι καθημερινή καθημερινή πρακτική δηλαδή δε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και τούτοι εδώ να πούμε αγωνιούν για το πόσο γρήγορα θα μπουν οι υπογραφές να πάρουν τα δανικά κυρία μου και κυριέ μου και επειδή του τελειώσαμε το θέμα κάτσε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και άκουσουμε λίγο στελάρα έχουμε καιρό να ακούσουμε και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε παρέα και έρχεται η ώρα η δικιά μου Αυτή που σαν που κάμισο ταιριάζει Με τη μελαγχολία στην καρδιά μου Βραδιάζει <Καλίου> Πέμπι τη νύχτας μια ζωή Δεν το αντέχω το πρωί με τους κυρίους στα κασμίλια τους σπιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με κύριους που αγαπώ. με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και τότε το τραγούδι πιάνω. σαν μάνα το σκοτάδι μου αγκαλιάζει μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω Βραδιάζει Πέρι της νύχτας μια ζωή δεν το το πρωί Με τους σκυλιούς στα κασμύρια τους σπιγμένους έχω τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ. Με τους παρανομούς και τους αβηγημένους Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου αυτή που σαν που καμισό με τη μελαγχόλια στην καρδιά μου βραδιάζει Βραδιάζει Βράδια σε σκοτήνια σε διβράδια. Κυρίε μου και κύριοι, δεν έχουμε άλλον τι να προσθέσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, ακολουθούν τα γλέντια του Καναλάρχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή, για την ακρόαση, για τι ωραίε παρατηρήσει σα. Ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πολύ καλά. Γεια σα και χαρά σα. 101.5 FM ST